Κεφάλαιο Νιώτα Θήτα Σελίδα 329 Στίχη 1 έω 10. Ο Ζαχαίο σώζεται. 1. Και αφού εμβίκενη στην Ιεριχώ, διέβαινε την πόλη. 2. Και ειδού, υπήρχε εκεί ένα άνθρωπο που εκαλεί το Ζαχαίο. Και αυτό ήταν ο Αρχιτελώνη και πολύ πλούσιο. 3. Και ζήτηνα είδη τον Ιησούν, ποιο είναι, και δεν υπουρούσαι να από την Σιροήν του λαού διότι το κοντός κατά το ανάστημα και το από το πλήθος. 4. Κι αφού έτρεξαν εμπρός από εκείνους που ακολουθούσαν τον Ιησούν, ανέβησε να είτε το μικρό παιδί ισμιαν μίαν διανατονίδι, δια τον είδη, διότι από τον δρόμο εκείνον, εις τον οποίον ευρίσκεται το δέντρον αυτό, έμελε να διέλθει ο Ιησούς. 5. Και ευθείς ως ήλθεν ο Ιησούς στον τον τόπον αυτόν, εσήκωσε τα μάτια του και τον είδε, και χωρίς να το γνωρίζει από παλαιότερα, τον εφώναξε με το όνομά του και είπε προς αυτόν. «Ζακχιέ, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει εγώ, σύμφωνα με την Θίαν βουλίν που παρασκευάζει τη σωτηρία σου, να μείνω στο σπίτι σου». 6. Και κατέβει ο Ζακχιέος γρήγορα και τον υπεδέχθη στο σπίτι του με χαράν». 7. Και όταν είδαν ότι ο Ιησούς επροτίμησε το σπίτι του Ζακχιέου», Εμμουρμούριζαν όλοι μεταξύ των με αγανάκτησιν και περιφρόνησιν κατά του Ιησού και έλεγαν ότι στο σπίτι ανθρώπου αμαρτωλού εμβήκε να μείνει και να αναπαυθεί. 8. Εστάθη δέος αρχαίος εμπρός των Κύριων και είπε προς Αυτόν «Ιδού, τα μισά από τα υπάρχοντά μου Κύριε, τα δίδω ελεημοσύνην στου φτωχού. και αν τυχόν ο στελώνεις με τα και ψευδής καταγγελίας και αναφορά, για να αδικήσω και του το γυρίζω πίσω τετραπλάσιον. 9. Ε, ναι. είπε δε προς Αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον εις το σπίτι αυτό, τόσον εις τον οικοδεσπότην, όσον και στου οικιακούς του, συνετελέστη δια της επισκέψεός μου σωτηρία. Επεβάλε το δε να σωθεί και ο αρχιτελών εις διότι και αυτός εξίσου προς σας, που γογγίζεται, είναι ιός και απόγονος του Ἀβραάμ, εις τον οποίο έχει δοθεί από τον Θεόν η επαγγελία της σωτηρίας. 10. Έπρεπε δε να συντελέσω εγώ εις την σωτηρία ναυτήν, διότι ο του ανθρώπου ήλθε εκ του ουρανού εις την για και σώσει το ως άλλο χαμένων πρόβατων κινδυνεύω να αποθάνει εν τη αμαρτία σύνολων της ανθρωπότητας.